Θα ούρεμα ζούμε έτσι πάλι, καλώς μαζευτήκαμε και πάλι. Να ε, ναρχινίσω. Ε, φυσικά. Εφυσικά. ποιού πάσα σύνταχα Δημήτρη. Τι κάνεις κάθε πρωί Δημήτρη. Είμαι. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, πάσα σύνταχα κάθε πρωί. Καταρχάς, συγγνώμη, να ρωτήσω, θέλετε να το διαβάσω και μετά να το ξαναδιαβάσω και να το μεταφράσω ή να διαβάζω και λίγο λίγο να μεταφράζω. Τι σας βολεύει καλύτερα. Τι σα είναι πιο. Τι είναι πιο καλή. Εγώ θα σου έλεγα για να είσαι πιο ξεκούραστη εσύ να μεταφράσεις μόνο. Τίποτα άλλο. Θα το διαβάσουμε εμεί. Ε, στρατηγούλα, τι λες. Να, ναι, ναι, Εγώ νομίζω εννοεί. ότι και το αντίο στο το επίπεδο είναι υψηλό. Δεν θα δε ιδέα ποτέ δε... να το. Ωραί, ωραία, δε... Πολύ ωραία. Λοιπόν, επομένω κάθε πρωί πηγαίνω στο σχολείο μου. Mm -hmm. Ξυπνάω πρωί πρωί. αυτό το σημαίνει ναι. πάρα πολύ πρωί. Έτσι, νωρίς, πολύ νωρίς το πρωί. Ε, ε, είναι, είναι τις καθομιλουμένης ή απλά είναι υποκοριστικό με την... Είναι νωρίς. υποκοριστικό του Σύνταχα αλλά η σημασία του είναι νωρίς το πρωί. Ναι, Ο είναι. Όσο το πρωί δεν υπάρχει κάτι άλλο και αυτό είναι το υποκοριστικό του κάτι άλλο. Μπορείς, μπορείς να πεις, πρεσού νούρα τα Σύνταχα πολύ νωρί το πρωί. Βρεσού, νούρα, τα σύνταχα. Αλλά είναι και αυτό μία έκφραση να το πεις έτσι, πολύ απλά, με το που θα πεις συνταχούλια, σημαίνει πολύ νωρίς το πρωί. Είναι και τα δύο είναι. εξίσου σωστά. Είναι μία έκφραση, δηλαδή χρησιμοποιούν το υποκριστικό για να εννοήσουν ότι ξύπνησα πολύ νωρίς το πρωί. Οκ, okay, πάμε. Εντάξει. Ναι, ναι. Ξυπνάω νωρίς, λοιπόν, πολύ νωρί το πρωί, πλένω τα δόντια μου, νύβομαι, ταινίζομαι και κάθομαι να φάω το πρωινό μου πάλι από τη ρίζα σύνταχα, το συνταχινέ είναι το πρωινό, έτσι το πρωινό μου γαλατάκι, γαλατάκι ψωμί με βούτυρο και μέλι okay. παίρνω την τσάντα μου με τα βιβλία μου και τα μολύβια μου φυλάω τη μητέρα μου και περνώ από το σπίτι του φίλου μου του Παναγιώτη, του Παναγιωτάκη. Αυτό το πόητη είναι υποκοριστικό, χαϊδευτικό του Παναγιώτη. Μπορούμε να δούμε το όνομα Παναγιώτης, αλλά πόητη, ο πόητη είναι υποκοριστικό του Παναγιώτης. Λοιπόν, περνάω από το σπίτι του φίλου μου του Παναγιωτάκη να πάμε παρέα, να πάμε μαζί. Mm -hmm. Εκεί στο σχολείο βρίσκω και τα άλλα παιδιά. Πριν αρχίσει το μάθημα, εδώ έχει γίνει ένα λάθος, είναι μάθημα, δεν είναι το μάθημε, έχει γίνει λάθος, εντάξει, μου ξέφυγε. Πριν αρχίσει το μάθημα, λέμε την προσευχή μας, σηκώνουμε τη σημαία και μπαίνουμε στην τάξη να κάνουμε μάθημα. Ύστερα το στερνά είναι το ύστερα, ύστερα... Όταν μας διώξει, μας, όταν τελειώσει τέλος πάντων, αυτό το ξαπολί, μας, μας διώξει ο δάσκαλος, πηγαίνουμε ο καθένας σπίτι του. Εγώ τρώω και κάθομαι να διαβάσω τα μαθήματά μου. Μετά πηγαίνω στη γειτονιά να παίξω Όσπου να με φωνάξει η μητέρα μου, να πάω μέσα. Mm -hmm. Μέχρι εδώ καλά. Πολύ ναι. καλά. Ωραία. Είδαμε mm -hmm. λοιπόν αυτό το ότσι. Σημαίνει όταν. Έτσι. Mm -hmm. Απε, μετά, αντάμα, παρέα. Τα λέμε. Το «αντάμα» το λέμε και στην ελληνική έτσι. Ε, ναι. Λοιπόν, το δημόσω, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, mm -hmm. λεξιλόγιο. Έντιου. Πηγαίνω. Αόριστος, εζάκα. Πήγα. Ελένη, να Έλα. Ναι. Απλώς και μόνο ναι, για έτσι, να υπάρχει ονειγό. Εντάξει, θα ήταν καλό κάποιος να το διαβάσει το κείμενο σε κείμενο τη Α, ναι, για να υπάρχει. να υπάρχει ονειγό, Να το ανεβάσεις. Ε, ναι, να το ανεβάσω ε, αυτό. Ωραία. Ε, θέλει κάποιος να το διαβάσει, να, να πώς τα παιδιά να κάνουμε... Θα έχει ενδιαφέρνηση. Στρατηγούλα, θες να προσπαθήσεις? Α, ε, εννοείται. Μόνο μισό λεπτό, γιατί με τις εικόνες, όπα. Ε, κάτι γίνεται με τις εικόνες και δεν μπορώ να μου κρύβει το κείμενο. Α. Μισό λεπτό. Να... Τώρα... Ε, είναι θεμαρρύθμιση, εσύ. Εγώ γιατί δεν σας βλέπω, δεν σας βλέπω καθόλου. Τώρα... Ε... Α, ok. Ναι. Ωραία. Πάλι μου κρύβει η εικόνα το κείμενο. Πήγαινε πάνω δεξιά. Πάνω δεξιά στο, στην επιλογή του, του, του προφίλ της οθόνης και τέλεσε όλη η οθόνη να γίνει κείμενο τώρα που θα διαβάσεις. Πάνω δεξιά έχει δύο επιλογές. Την αριστερή, αυτή που είναι μία οθόνη με τρία κουμπάκια από κάτω. Την mm, είδες? Μμμμ, όχι. Πήγαινε το Φέρα... τη πάνω, θα τη δείξει αυτόματα, μόλις πας το γέρσορα. Το γέρσορα πάνω αριστερά. Ωραίο, πάνω αριστερά. Ε, συγγνώμη, πάνω δεξιά, ε, συγγνώμη, πάνω δεξιά. Α, ωραία, πλήρη κείμενο και πάλι έχω βέβαια τις δύο εικόνες. Εγώ δεν έχω, μάλλον έχω άλλο μπρομούζερ ή, ή κάτι, κάτι συμβαίνει. Ωραία. Ε, μπορώ να διαβάσω το από το... Ενι νιφούμενε, ενι χτενισκούμενε, τσε, ενι κασίμενε, να φάω το συντάχινεμι, γατσούλι, γατσούλι. Άντε με βουκιούρε σε μέρη. Βουκιούρε. Βουκιούρε. Τσεμέρι. Ένι αρίκου τα σύτσιμη. Με τα χαρτιά μη. Τσεταβουλί. Βοβολί. Βοβολί. Πολύ. Πολύμια Ένι θηλίου τα μάτιμη. Και ένι περού. Από ταν τσέα του θερινού. Θίλεμη. Θίλεμη. Πώς ή να ζάμε αγάμα; Όρθο, ορθά τα σχολικά είναι να ζαμε αγαμα ορθο τα σχολεία ειναι η ερεχου ηρεχου ηρεχου νομιμη ηρεχου ηρεχου τεταβα καμψια μπρου να αρχινεί το μάθημα. Είμαι ακούτε τα προσευχή νάμου. Είμαι α. Τα έχουν τα σημαία και έμε μπέτε τα τάξη να πούμε το μάθημα. Στερνά ο τσι να μου ο δάσκαλε έμε έχουν ο καθερένα ταν <Kirillui> <questions> <bajan tok kel entscheiden> <cognitive> <regarder> Εζού, ε, εζού, ένι τσού, τσε ένι κασίμενε να ε, σβάησουν σβάησου, σβάησου, τα μαθήματά μου. Απέ, ένι έκου τα γειτονία, να παζα, παζάτσου, ώστε να μη φωνάει, αμάτι μη να ζάω τάσου. Ήτανε! <laughs> <laughs> <κείτε>, ναι. Πρώτη φορά διαβάζω πρεσούκα πρεσούκα ναι, εγώ να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις, όχι στο πώ το διάβασες, στα λάθη που πραγματικά, δηλαδή, μου, μου εξοργίζουν πόσε φορές τα κοιτάω τα κείμενα και πάντοτε, πάντοτε. Το αρίκου εκεί το κάπα, βάλτε μία δασία σας παρακαλώ πολύ, είναι αρίκου αρίκου ε, Με χ, προφορά με, με, με χ, Ναι, ε, σαν να έχει και ένα χ μέσα, Αρίκου. Ε, σαν να είναι ΚΑΠΑ ΑΡΙΚΟΥ. δεν μπορούμε ε, να το εξεργαστούμε, αλλά οκ, okay, ναι. Ναι, ναι, και είδα πιο κάτω ότι έμε ε μπαίνετε τάν τάξη. Πάλι το τάφ δασύνεται, γιατί είναι μπαίνουμε στην ναι. τάξη. Μπαίνουμε ε, στην τάξη πλη, σαν πλη, ναι. να έχει ένα θου μέσα. Δασύνεται ε, εκείνο το τάφ. Και πιο κάτω... Δεν ότι εκεί παίρνει... Και πιο κάτω, και πιο κάτω που λέει ε με έγκουντε ο καθέρενα τάντσέασι, πάει ο καθένας στο σπίτι του, έτσι, Πά πάει ο καθένας στο σπίτι του, άρα και εκείνο δασύνεται. Ζητώ συγγνώμη, πραγματικά πόσες φορές τα διαβάζω και πάντοτε πάντοτε, πάντοτε βρίσκονται είναι τέλος πάντων, εντάξει. Α, λοιπόν, δεν... ε, εντάξει, ναι, είναι όντως, ε, πον, πάμε τώρα ε. στο λεξιλόγιο, παιδιά. Okay. Λοιπόν, λέξη λόγιο. Ένι πηγαίνω πηγένο. Αόριστος εζάκα πήγα. Ένι ξυπνίου, ξυπνώ, εξυπνία ο αόριστος. Ένι ξίζου πλένο, Εξία, επλίνα. Ένι νυφούμενε, νίβωμε πλένω το προσωπό μου. Αόριστος ενίμα ε, παθητική φωνή εδώ, έτσι μέση μαλλον, μέση φωνή. Ε, ένι θενισκούμενε χτενίζομαι, αόριστος εχτενίσμα, χτενίστηκα δηλαδή έτσι. Ένι κασίμενε κάθομαι, αόριστος εκατσάκα, ένι αρίκου, πάλι και εδώ είπαμε παίρνει δασί, είναι δασί το κάπα αυτό, ένι αρίκου, παίρνω, αόριστος άγκα, ένι θηλίου φιλό αόριστος εθιλίκα, ένι περού, περνώ, επεράκα, αόριστος, Ενι ερέχου βρίσκω, ερέκα Αόριστο, βρήκα, εμε αούντε λέμε, απ' το λαλό, λαλέω λαλό, ένι αού, οι καστανιτσιότες λένε τσες λαλού, τι λες, εμείς λέμε, οι Λεωνιδείς λένε τσέσαού. αού, α, αόριστο. Το Και στον ελληνικό είναι επέκα. Επέκα, ναι, ναι, ναι επέκαμε, α, εμε αούντε, επέκαμε, ναι, το έχω βάλει στο πρώτο πληθυντικό, ναι. Έμεα «Ε τα ήχουντε, σηκώνουμε, αταί, εταίαμε, σηκώσαμε. Αόριστο. Πρώτα ακούω. Ορίστε. Αυτό πρώτα ακούω. Έννοια τα ήχου, σηκώνω, είναι μεταβατικό. Δηλαδή, έννοια τα ήχου το καμπζί, σηκώνω το παιδί για να ζάει το σχολίεσι, για να πάει στο σχολείο του. Έτσι. Εννοια Η... του ξυπνάω. Ε, έχει και την έννοια του Ξυπνάω. Να σηκώνω, σηκώνω ένα αντικείμενο. Ναι, ναι. αυτή είναι η, κυρια, η κυρι, κυριολεκτικά σημαίνει σηκώνω ένα αντικείμενο και το τοποθετώ κάπου. Σηκώνω με τη σημαία, σηκώνω ένα πιάτο και το βάζω στο ράφι, σηκώνω ένα αντικείμενο. Μεταφορικά σημαίνει σηκώνομαι, με, ξυπνάω. ξυπνάω. Mm, ναι. Εμε μπέντε μπαίνουμε, εμπάκαμε, μπήκαμε. Στο πρώτο πρόσωπο είναι μπαίνου. Μπαίνου, μπαίνου, μπαίνου. Μπαίνου, ναι. right. εμπάκα, μπήκα. Η Βασιλιά έκανε να παρακολουθήσει εδώ πέρα. Έκανε όμως εσύ να το Δεν Δεν έκανε. Να πεγατήσει δίπλα σου. Κανένα πρόβλημα. Πέρα, πέρα. Ναι, καλέ, κανένα πρόβλημα. Δεν θα μου κάνει γυναίκα. Ένι τσου, τρω. Εφαίκα, έφαγα. Ένι τσου. Είναι παχύ. Καούντε ρέκα. Καούντε κάνε ρεό θα πει με το μάθημα ζωντανά. Η Μαρκούλα κανονικά θα παρακολουθούσε μέσω Skype, αλλά είχε μία δουλειά στο πάνω όροφο, οπότε δεν προλάβει να πάει σπίτι. Ωραία. Θα γυρίσει και την έφερα από εδώ. Το... Εντάξει. Εμένα έχουνε συντροηθεί, Αέδαρη. Ένια από τα πραγματευτά ασάτιο εκεί. <laughs> Είναι από την πραγματευτή. Λοιπόν, τώρα έχουμε το ίδιο κείμενο, αλλά στον παρατατικό. Δηλαδή, ρωτάω, τσέσα πίου, τι έκανες, πάσα σύνταχα δινήτρη, το περάτσε, πέρυσι, πέρυσι τη χρονιά που πέρασε, τι έκανες, έχουμε χρόνο παρατατικό. Το ρήμα μας μένει το ίδιο, αλλάζει, το βοηθητικό ρήμα είμαι, που γίνεται το, το ένι, γίνεται αίμα. Θα το δούμε και στη συνέχεια, να διαβάσω το κείμενο. Θέλετε να το διαβάσω και να το μεταφράσω. Όχι, μόνο μεταφράζε το, όπως πριν. Ωραία. Βείχο, ζω. Κάθε πρωί πήγαινα στο σχολείο μου, ξυπνούσα νωρίς το πρωί, έπλαινα τα δόντια μου, νιβόμουν, χτενιζόμουν και καθόμουν να φάω το πρωινό μου, γαλατάκι, άντε, άντε λέω, Υψωμί. ψωμί με βούτυρο και μέλι. Έπαιρνα την τσάντα μου με τα βιβλία μου και τα μολύβια μου, Φιλούσα τη μητέρα μου και περνούσα από το σπίτι του φίλου μου, του Παναγιωτάκη, να πάμε αντάμα, να πάμε παρέα. Εκεί στο σχολείο έβρισκα και τα άλλα παιδιά. Πριν αρχινήσει το μάθημα, λέγαμε την προσευχή μας, σηκώναμε τη σημαία και μπαίναμε στην τάξη να κάνουμε το μάθημα. Ύστερα, μόλις μας έδιωχνε ο δάσκαλος, Πού είμαι, συγγνώμη παιδιά, εγώ, το λίγο ναι, ναι, ναι, πηγαίναμε ο καθένας στο σπίτι του. Εγώ έτρωγα και καθόμουν να διαβάσω τα μαθήματά μου. Μετά πήγαινα στη γειτονιά να παίξω, ώσπου να με φωνάξει η μητέρα μου να πάω μέσα. Mm -hmm. Αυτό ήτανε, πολύ ωραίο, ναι. <laughs> Τι Γεια ωραία. Γεια σας Γεια κυρία Ματούλα. <laughs> Γεια σου Γιώργο. δεν <laughs> που είναι άλλο. Σας ευχαριστώ, Γιώργκομι. Το... Είχε κολλήσει εκεί. Και <χει> ακούω <χει> <χει> και βλέπω. Δεν με βλέπει. <χει> και ακούει και βλέπει. Και ακούει και βλέπει. Ω, συμπληρώνω. Λοιπόν, τώρα στο... για να κάνουμε την εξάσκησή μας, <χει> για να δω κάτι, παιδιά. <χει> Προχωράω λίγο για να δούμε τον παρατατικό, έτσι, να δείτε του τύπους. Ε, μάλλον γιατί να πάω κατευθείαν στον παρατατικό, ένα λεπτό, συγγνώμη, παιδιά. Ενεστώτας. Σε με πίτε σάμερε. Τι κάνουμε σήμερα. Εζού ζού εν Αν είναι γυναίκα, θα πει ε ζού εν υπία. Ε κου Πάλι αν είναι γυναίκα θα πει... Ε, βλέπετε και τον τύπο έτσι, εσείς Μπαρα, έχετε και σου. εικόνα. Ναι, ναι, ναι. Ε, όταν α, ε, ζουένει Πία, ε, mm -hmm. όταν ένας άντρας απευθύνεται σε μένα, mm -hmm. θα μου μιλήσεις το Πία, Ναι, θα σου πει, πία", αυτό, τι σπία, ματούλα, τι κάνεις ματούλα» και τώρα απευθύνεσαι οπότε. Εσύ όταν μιλάς στο γύρο θα πει πεις, «Σαι σπίου, Γιώργη» Ναι. «Εσυ καόρκομι» ναι. Mm. Ε, να, μην... θα... ναι, ναι. να κάνω Ναι, ναι. Για το δεύτερο είναι ούντα. Είναι ναι, ναι, θα το, όχι, θα το δούμε πιο κάτω. Θα το δούμε πιο κάτω. Έντενοι, ένι, πίου, αυτός κάνει; Έδειν, ένι, πία, αυτή κάνει; Έγινε αυτό, ένι, πίντα, αυτό κάνει. Και θα ακούσετε στην καθομιλουμένη, ε, τσεβίδα, τσεβίδα το καμπζί. Αυτό το ένι πίντα, ε, πώς να το πω τώρα, συνηθλίβεται τσεμπίντα. Τσεμπίντα το καμζί. Τι κάνει το, το παιδί. Το Είναι... Α... Το τσεμπίντε. Ε? Okay. ε α, σαν το τι κάνετε. Τσεμπίντε. Ναι, τσεμπίντε. Τι κάνετε εσείς. Ναι. Αλλά θέλω ναι. να σου πω ότι σπάνια. Σπάνια θα ακούσει έναν να γέροντα, 70 και 75 χρονών, ναι. που το μιλάει σαν μητρική γλώσσα να σου πει... Τσένι πίντα το καμπζί, θα σου πει στην καθομιλουμένη τσεμπίντα. Τσεμπίντα το καμπζί. Θα... Τσεμπίντα. Αυτό είναι, ξέρεις, είναι αυτά που η γλωσσική αναστάτωση, σε αυτά που δεν, που δεν φαίνονται, που ακούγονται μόνο. Παραλείπετε το να. που... ένι. Ναι, ναι, θα Δεν θέλω να... η... η στρατηγούλα που είσαι γλωσσολόγος ή σπουδάζεις γλωσσολογία. Τελείωσε. Τελείωσε. Ωραία. Ε, Τελείωσε. Σε, σε ένα από τα επόμενα μαθήματα θα κάνουμε θα, θα, το, φέρουμε, θα το δούμε αυτό το φαινόμενο. Okay. Ενεί, εμε με Εμεί κάνουμε. Εμού ετε πίντε. εσείς κάνετε. Έντε είναι πίντε. Αυτοί κάνουν. Έντε είναι πίντε. αυτές κάνουν. Βλέπουμε, Ενδύνα. δεν αλλάζει ο τύπο. Εντα ή θέλει εδώ. Όχι, όχι, εντα είναι από κάτω το ουδέτερο. Ε, εντε είναι πίντε αυτοί κάνουν, ε, ε. Εντε είναι πίντε αυτέ κάνουν, ε. το θηλυκό. Εντα είναι πίντα, αυτά κάνουν. Αρσενικό και θηλυκό είναι το ίδιο δηλαδή. Αρσενικό και θηλυκό δεν αλλάζει ο τύπο. Ε. Ωραία. Τώρα πάμε στον παρατατικό και είπαμε ότι το μόνο που αλλάζει εδώ είναι το προσωπικό, το βοηθητικό ρήμα είναι και λέμε. Παρατατικός. Τσέμα πίου, τι έκανα, επέρι, εχθές, όλα τα μέρα, όλη την ημέρα, έτσι έχουμε παρατατικό. Έχουμε μία δράση συνεχόμενη. Συνεχόμενη, ναι. Ωραία. Εζού, έμα ε, πίου, εκιού έσα, έντενι ε, έκοι ε, πίου, έντανι ε, έκοι ε, έγινι ε, ε, Έτσι, αυτό έκανε κτλ. Ενή, έμα ε, υπίδε, κάναμε. Εμού έθα ε, εντε οι ίνγια οι πίντε, αυτοί έκαναν, εντε οι ίκια οι πίντε, αυτές έκαναν, εντε οι η οι αυτά έκαναν. Αν μάθετε δηλαδή πως είναι ο, ο παρατατικός του βοηθητικού ρήματος «είμαι», θα μάθετε και τον παρατατικό. Τα ρήματα, mm -hmm. όπως βλέπετε, το ρήμα δεν αλλάζει η μορφή. Αυτά. Mm -hmm. ε, τώρα, στο κείμενάκι που έχω σαν ε, άσκηση... Τι θέλω, ρωτάω, Μπορούν έτε, μπορείτε, εμού, e, εσείς, να γράψετε, δεν να γράψετε, πία πάσα σύνταχα τι κάνει κάθε πρωί θωμαΐ, έχουμε νεστώτα, τρίτο πρόσωπο. Εγώ να πω το πρώτο, να σας βοηθήσω, παράδειγμα, πάσα σύνταχα, ένι έγκα, το σκολεί Κάθε πρωί πηγαίνει στο σχολείο της. Ένει ξυπνία, ξυπνάει νωρίς το πρωί. Δικά μας ρήματα θα βάλουμε. Ένει να, άλλο λάθος που σας έλεγα προηγουμένως. Ένει ξίζα, αφού είναι γυναίκα, είναι, είναι κόρη. Ένει όχι ένει Του ρόντουσι, τα δόντια της. Λέν. Αυτό τώρα ή πρέπει να έχει έρθει άλλο κείμενο. Λέντε, είναι το, κείμενο Λέντε, το... το να έχει τα ελληνικά. Ε, είναι λάθος. Είναι mm. νυφουμένα είναι εδώ πέρα. Ναι, ποιος το έχει γράψει αυτό. Ένινι... Εγώ το έχω γράψει, yeah. αλλά έχει γίνει... Δεν διορθώθηκε από πάνω. Yeah. Καταλαβαίς. Έπρεπε να έχω σβήσει το τελευταίο έψιλον ε και να φύγει και ο τόνος, γιατί η γυναίκα είναι... Ε, λέμε, e, ζουένικα κασιμένη ο άντρας, ε, ζουένικα η γυναίκα. τα η γυναίκα. Ναι. Προκειμένου να κάνουμε όλο αυτό, κάνετε η, θωμα, η θωμά ή η θωμα σβήσε το ήττα με τον τόνο... Ναι, αλλά όσε μας ενδιαφέρει να μάθουμε, ενδιαφέρει ναι να μάθουμε τις καταλήξεις, από εκεί είναι το ζουμί. Να μάθουμε, να μάθουμε τις καταλήξεις, mm -hmm. δηλαδή, ε, άμα τον κάνουμε θωμά θα είναι πάλι το ίδιο. Πάσα σύνταχα είναι έγκου, είναι ξυπνίου, είναι η κασίμενη, θέλω να μάθετε τις καταλήξεις, δηλαδή πάσα σύνταχα είναι η έγκα. Είναι ξυπνία, είναι η νυφουμένα, είναι χτενισκουμένα, είναι κασιμένα, είναι παίρνει, είναι θηλία τα μάτιση, είναι mm -hmm. περούα από ταντσέα, τα τσέα, τα θύληση, τα βγενιά, ναζάνια, αντάμα, το ε, σχολίε, ε, Αυτή ε, τι θέλει. πει. Ε, θα τα επιλέξουμε. Ορίστε. Θα ε, από κάτω την άσκηση, γιατί δεν μπορώ να κάνω σκρόλεγο. Ε, όχι, δεν πρέπει. Δηλαδή πρέπει να βγει έχουμε... τα ρήματα. Όχι, τα ρήματα τα ξέρετε. Απλά είναι η κατάληξη που αλλάζει. Τα ρήματα τα ξέρετε. Από είναι το τα παιδιά. Βέβαια. Και από το είναι από το κείμενο. Τα, τα ρήματα α, τα ξέρετε. Α, το λεξιλόγιο και από το κείμενο. Τα ρήματα νά, νά, νά. τα ξέρετε Φέρε. όλα. Και στο λεξιλόγιο είναι όλα τα ρήματα. Ενιέγκου, ενιξυπνίου, ενιξίζου, ενινιφούμενε. Λοιπόν. Α, απλά πρέπει να ρίξουμε την κατάληξη. Απλά η κατάληξη είναι α πρόκειται για κορίτσι. Είναι ηθομαή. Πρέπει να αλλάξει η κατάληξη. Η ουσία δηλαδή της άσκηση ήταν αυτή και να... Και ο τόνος, εμερικά. Και ο τόνος, και ο τόνος, ναι. Ο Αυτό ο τόνος. είναι ότι εγώ... Ο τόνος φάει στη λίγουσα, ενώ τώρα τον έχουμε στην παραλίγουσα με Εγώ τόνηση, θα είναι. τα πω... Εν... όχι εν τάχει, θα, το... θα το διαβάσω το κείμενο με τα, τα ρήματά του. Γιατί εντάξει, το καταλαβαίνω ότι για πρώτη φορά και είναι λίγο... Λοιπόν, πάσα σύνταχα, εν η έγκα, θοσκολίεση, εν του ρόντουση ένι νυφουμένα, ένι χτενισκουμένα, τσε ένι κασιμένα, να φάει το συνταχινέσι, Γατσούλια με βούκι ο ρετσεμέλι, ένι αζίχα, παίρνει την τσάντα της, ένι θηλία, μάτιση τα θήτσι τι είναι η τσάντα, η τσάντα, ναι, η θήκη, ένι θηλία ταμάτησι, ένι περούα από τα τσέα, τα βγενιά, το σκολίε, ένι ερέχα, τα άβακα Mm -hmm. Εν η αούα, Ταν προσευχή Μάλλον εδώ δεν αλλάζει γιατί μπρουν αρχίνει Το μάθημα εμε, εμε αούνται Ταν προσευχή Λέμε την προσευχή Είναι η ήχουντε Τα σημεία δεν αλλάζει εφόσον έχουμε πληθυντικό εδώ mm -hmm. Εν 5 μπέντε Ταν τάξη να πει το μάθημα Αυτά δεν αλλάζουν γιατί είναι στον πληθυντικό Ωραία Στερνά Δεν έχει τίποτα να αλλάξει Έντανη έχει τσούα τροει, είναι κασημένα να σβαίσει τα μαθήματα. Αλλά έχει έργα τα γειτονία, να πεζάσει όσοι να μην η αμάτηση, να ζάει Αυτό όμω πρέπει πριν αναρτηθεί να διορθωθούν τα πώ θα γίνει τώρα ο, ο Γιάννη θα μα βοηθήσει αυτό. Πρέπει πριν αναρτηθεί τουλάχιστον αυτά τα καταλήξει δώ στη μέση φωνή να αλλάξουμε. Γιατί ξέρει, άμα το μάθει λάθο, που να ξέρει ο άλλο ότι είναι λάθο. <σχει> ε, το στο Κένσο ρέμπα, την ώρα εκεί δεν αλλάζει τώρα. Δεν, Εντάς, τώρα, δεν, δεν αλλάζει τώρα. Ε, Γιώργο. Όχι, αλλά είναι PDF αυτό. Δεν αλλάζει. Δεν διορθώνεται. Δεν αλλάζει τώρα. Απλά mm -hmm. κάτι πρέπει... όταν φτιάχνετε. Ναι, πρέπει να κάνουμε. Ανακοίνωση <σ Pepper> ότι στο κείμενο τα δε, ξέρει, θα βγάλουμε παράρτημα. Δεν ξέρω να γράφει πώ τα βλέπει Ο Γιάννη, αν στην πλατφόρμα. Ω ε, διαχειριστή <συρή> ε, ναι. δεν θα αλλάξει το ίδιο, αλλά θα μπορεί να το αντικαταστήσει με ένα άλλο PDF. Δηλαδή να φτιάξει ένα PDF με τι αναγκέ και να το αντικαταστήσει. Ναι ναι. ναι, ναι, κατάλαβα. κατάλαβα. Να. Αυτά για σήμερα. Ωραία, ε, σα ακούω. Εγώ δεν λέω <συρή> τίποτα. τίποτα. Θα πληρώσω κάποιον και θα μου τα φτιάξει. Σα το λέω από τώρα. <συρή> Έλα, βρε θα... Γιώργο. Θα σε νικήσω 5-0. -50. Βρε Γιώργο. <συρή> <συρή> Ναι, απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Λάγκα καλή. Αύριο θα σου την άσκηση για τιμή, την άλλη εβδομάδα θα σου την άσκηση. Λογικά ναι, λογικά ναι, έτσι πρέπει. Εγώ τώρα θα την βρω όταν πάω σπίτι μου, θα πατήσω και θα την βρω δηλαδή. Θα το ανεβάσει ο Γιάννης. Την έχει βάλει στο αποθετήριο Ιδί, κάτσε να δω για δε ε, δε. Νομίζω ότι να έχει ανεβάσει ανάσκηση. Απλά να μα ανεβάσει και το μάθημα για να, για να έχουμε το λεξιλόγιο. Δηλαδή ναι, μπράβο. Δηλαδή ναι, ναι, ναι, εγώ ναι. σε αυτό μπερδεύτηκα πάρα πολύ. Mm. Δεν, δεν ήξερα τα ρήματα. ήξερα το σχηματισμό, αλλά δηλαδή δεν ήξερα τι ρήμα. πώ ναι. να το ναι, πω. Να ναι, ναι, ναι, ναι. Τα ρήματα αν υπάρχουν. Δεν τα ήξερα, Γιώργο. Όπω βλέπετε, τον Ενεστώτα, τα περισσότερα ρήματα. Δηλαδή, α πούμε ένα ναι, ρήμα, ναι, ναι, ναι. να καλά. Κάνετε... Να κάνουμε έτσι, να τώρα βρήκα. βρήκα... Για το κείμενο δεν έχει ανώμαλα έτσι. Και βρήκα μάθημα, πρόσεξα να δεις. Ε, έχει, αλλά δεν μπαίνουμε yeah. τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι yeah, ακόμα πολύ νωρίς, Θα μπερδευτούμε, yeah, θα γίνει yeah, χάο. Yeah, yeah. ε, να πάρουμε ένα ρήμα το ενιέγκο. Να yeah. πάρουμε το ενιέγκο. Εζού ενιέγκο. Αστρατηγούλα ενιέγκα. Έτσι επειδή είναι γυναίκα. Εκκιού, έτσι Κάπω στην οθόνη, Ελένη, να το βλέπουμε το έχω γραμμένο, το είναι στο λεξιλόγιο και το κάνουμε τώρα προφορικά για να δείτε ότι με αυτόν τον τύπο <σοφίλου> τα, περισ... <σοφίλου> τα περισσότερα ρήματα στιγματίζονται. «Εζου ένι έγκου» Αν ήταν γυναίκα θα έλεγε «ζου ένι έγκα». «Εκιού εσύ έγκου», «έντενι ένι έγκου», «έντανι ένι έγκα», «έγκινι ενή είμαι έγκουντε, εμού έτε έγκουντε, έντε ή είναι έγκουντε, έντε ή είναι έγκουντε, έντα ή είναι έγκουντα. Παραδίνομαι, δεν μπορούμε να παραγράψουμε στο για να τα λέω πιο αργά. Με μισό λεπτό. Στο δεύτερο πρόσωπο, στο εκείου έσε έγκου. ισχύει και το θηλυκό και εκεί. Ναι βέβαια. Άμα η απευθύνεσαι σε γυναίκα. Αν απευθύνεσαι σε γυναίκα, δηλαδή αυτό όταν λες τσέσπια, β', β ενικό πρόσωπο δεν είναι. Τσέσπια. Τι κάνεις. Τσέσπια. Yeah. Κι' ασέγγα. Πού πηγαίνεις. Κι' ασέγκα. Και πρόσεξε ότι όταν το λέμε στην καθομιλουμένη, δεν λέμε κιά εσύ έγκα. Δεν θα γνωρίσεις κανέναν τσάκο να, να σου πει δηλαδή, μόνο αυτός που τα έχει μάθει πολύ έτσι. σαν. Ακάτυμα. Ναι! Κιά έγκα! Πού πα! Εσύ, εσύ, πού πα! Και απευθύνεσαι στη Σταματούλα. Τη βλέπεις στον δρόμο και της λες κιά έγκα! Πού πα! Θα ρωτήσω, είμαι Δεν <laughs> <laughs> <Σ2> <ΣΠΡΟ> ναι, αλλά γι' αυτό σημαίνει ότι εδώ θέλει απόστροφο. Και εδώ θέλει απόστροφο. Έτσι. <ΣΡε> ε, ε, ναι, Για σηγραφή, να μην. Το... Στη γραφή το... όμω. Έλα. Το... Στη γραφή το απόστροφο μπαίνει και από τι δύο πλευρέ του σίγμα. Είναι πολύ περίεργο αυτό γιατί απαλήθεται και, το... και η αρχή του έση και το τέλο του. Ναι, Είχα, ναι, ναι, ναι. ναι. Πώ μπένει... το καταλάβει ότι είναι από το έση, άρα πρέπει να βάλει απόστροφο. Όταν γράφει, που βέβαια. Όλοι το λένε ότι η τσακόνικη ήρθε σε εμά, όχι με τη γραπτή. Μορφή ναι. τη, αλλά όταν γράφει, βεβαίω θα βάλει δύο αποστρόφου και μπροστά, και μπροστά στο πολύ, σίγμα πολύ αυτό, ναι. και πίσω. Κοίταξε. Κοίταξε. Κοίταξε. Κοίταξε. Κοίταξε. Κοίταξε. Είναι δύσκολοι. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Εμεί που μαθαίνουμε, όμω, καλό είναι να μαθαίνουμε πώ γράφεται. Σωστά. Ε, ε, βέβαια. Αυτό που σου πάντα... λέμε για αυτού που τα ξέρουν. Εμεί που είδες... μαθαίνουμε τώρα δεν πρέπει να ξέρουμε πώ γράφεται. Τσεμπίτα το καμπζί. Τσε, τσε, δηλαδή είναι τσι. Το ερωτηματικό, τι. Ένι πίντα το καμπζί. Και συνθλίβονται σου λέω όλα αυτά και λέμε τσεμπίντα το καμπζί, τι κάνει τσεμπίντα. Ή στο τρίτο πρόσωπο το όνι πίντα, δεν κάνει. Το χρησιμοποιούν όταν κάτι δεν πρέπει να το κάνεις, έτσι. Δηλαδή, ψάμε ρε, ο να φάμε κρύε. Θα κοντούμε. Σήμερα δεν κάνει να φάμε κρέας, θα κρατήσουμε, θα κάνουμε νηστεία τέλο πάντων για να τσινωνίωμε ταχεία, για να κοινωνήσουμε αύριο. Mm. Λένε ομπίντα. Δεν λένε όνι πίντα, ομπίντα. Δεν κάνει. Ναι, και εσάς το βλέπεις όμως εδώ στο τζέμπίδα που απαλήφεται τελείως το ένι δεν μπορεί να μπει ούτε απόστοχο, Δηλαδή Δεν θα μπει αλλά δεν θα μπει και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να είναι ενδεικτικό πάνω στη γραφή ότι λείπει κάτι από εκεί. Διόντον, εγώ αν κάποιος δεν το εξηγήσει θα πάρεις εσύ ένα κείμενο και το δεις έτσι γραμμένο. Πρέπει, δηλαδή ή, πρέπει ε... Ε... Ή, ή, ή έχεις πολύ καλή γνώση γλωσσολογίας και ξέρεις τους κανόνες, αλλιώς πρέπει, πρέπει να ρωτήσεις και να πει γιατί παιδιά, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί, και... γιατί, παιδιά, παιδιά, παιδιά, γιατί ό, είναι έτσι παιδιά, γραμμένο. Παιδιά, παιδιά, Ρωτάω γιατί έχω στον νου μου τη δημιουργία μιας βάσης εντό αλλογικών, μιας βάσης δεδομένων για τον αυριανό συγγραφέα τη σταγόνικη διαλέκτου για το συμμετώ. δηλαδή αν, αν θέλει κάποιο να γράψει τι θα κάνει. Εγώ αυτό θέλω να, να μείνει. Καταλαβές. Ναι. Κοίταξα ε, να δεις. Βλέπω... Εγώ τις περισσότερες φορές που γράφω ε, στη, και τα βιβλία, τα τσακώνικα, τα παραμυθάκια ε, προσπαθ, προσπάθησα να αποφύγω. Αυτέ τι συνθλίψει, γιατί κακά τα ψέματα. Ο γραπτό λόγο είναι γραπτό λόγο και έχει άλλου κανόνε και ο προφορικό είναι προφορικό και έχει άλλου κανόνε. Ναι. Δεν ήθελα να περάσω τον προφορικό λόγο στο γραπτό. Είναι λάθο, γιατί και στα νέα ελληνικά δεν το κάνουμε και σε καμία γλώσσα έχει. δεν το κάνει. Σε, καμία... σε καμία γλώσσα δεν το κάνει. Δηλαδή, ο προφορικό είναι προφορικό. Σίγουρα, σίγουρα. Και έχει, και έχει παιδιά, πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά το να βρω εγώ μια φίλη μου στο δρόμο. Άλλα νέο ελληνικά θα μιλήσουμε, με μία φίλη μου στον δρόμο, άλλα θα μιλήσω όταν πάω να συναντήσω την καθηγήτρια του γιού μου στο γυμνάσιο και να τη ρωτήσω για την επίδοση του παιδιού μου, άλλα, ελλην... άλλα νέα ελληνικά θα μιλήσω όταν βρεθώ σε ένα συνέδριο γλωσσολογίας και απευθυνθώ σε κάποιον ακαδημαϊκό, ε. καταλάβατε, ε. ότι ε. όλα αυτά είναι, είναι, ε. είναι η ίδια γλώσσα, αλλά έχει ε. διαφορετικά πρόσωπα, έχει πολλές όψεις. Okay. Ναι, ναι, ναι, η πάνε στρατηγούλα πάνε μπορεί να, και... να μας πει πολύ περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα. Μπορείς να και δεις αυτό λίγο. Και διαφέρουν και από τη μικρή Μπορείς, μου εμπειλία διαφέρει τις ηλικίες. Δηλαδή, οι ηλικίες ναι, ναι, ναι, 40, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι κάτι 40 ναι. ετών, ας πούμε, που ξέρουν, δεν είναι η μητρική τους γλώσσα δατσακόνικα. Μπορεί να μην μπουν σε αποκοπές, ενώ μεγαλύτερο αυτό που είπατε κι εσείς, κόβουν, ας πούμε, πράγματα. Θα δούμε πόσο είναι η μητρική γλώσσα, θα τα πω στον εκτήμα γιατί η σκέψη τους προηγείται τη γλώσσα. Ακριβώ. Όπω και εμεί τα μη ελληνικά. Είναι ακριβώ τα αγγλικά. Επειδή ναι, είναι. Ναι, λόγω... ναι. είναι ακριβώ τα αγγλικά. Όταν σκεφτόμαστε αγγλικά, παράγουμε λόγο, σαν να, σαν να ζούμε εκεί. Ενώ όταν σκέφτεται τα ελληνικά και μεταφράζει, είναι τελείω διαφορετικό. Ναι, mm. αλλά όταν τώρα διδασκόμαστε εμεί, που δεν ξέρουμε καθόλου τσακόνικα, δεν πρέπει να μάθουμε και να καταλάβουμε πώ να το γράφουμε και κάτι. Εδώ λέει εχαούα. Mm. που εδώ έχει ένιχαούα. Ναι, Και εδώ... μα είπε ο κύριο Γιάννη ότι. ότι Καλακίνος δεν βάζει τις αποστρόφους και μας είπε ότι το λέμε χαούα όταν μιλάμε στον προφορικό ναι, και το έχει γράψει στον ναι. προφορικό λόγο. Ναι, αλλά δεν θέλει ένα απόστροφο. Ναι, θέλει. Απλά μας είπε ότι το έγραψε όπως το λέει στον προφορικό λόγο. Ναι, πολύ ωραία. Τρόπος. Α, ωραία. Ένι τον κόσμο με το φωνέσει. Εφαίτσερε τα γραμμανία που λέμε. Σάμε ρε... Έχουν, μας έφερε, έφερε τα... τα... Έφεγαμε, ε, το μάθημα, ε, α... ε, τα διαφορά, το ένι χάνου mm -hmm. και το Μπήγαμε σε... ναι. συνέντευξη τα καθημερινή. Μάλιστα. Ενιχάου. Ενιχάνου και ενηχάου. How... Το ίδιο είναι, άκουσα το Ένα λες. είναι χάνο και το άλλο είναι. Είναι το ίδιο ρήμα. Το, το βρίσκω και το χαλάω. Πρέ, εσύ, ναι, λέει. εσύ μου λε το ενηχάου. Ε, Κάνα Έλατε. Λέει αντίθετο, ενιερέχου. Ενιχάνου αντίθετο ενιερέχου. Και έχουμε και άλλο ένα ρήμα λοιπόν. που είναι παρόμοιο εν θα πει χάνω, λέει εχάκα τα μάτι μη, έχασα τη μητέρα μου αλλά σημαίνει επίσης ναι. ε, εχάκα το γάμο, Δεν σημαίνει έχασα το γάμο, χάλασα Ανά, τον και γάμο και εδώ και χαλάω, έχει και το χαλάω τις διαφορές αυτών των δύο ρημάτων μας mm. είπε mm. το χάνω και το χαλάω mm -hmm. Ναι. και έχει βάλει φράσεις Πώ γίνεται, γίνεται αυτό, έχει ιδιαίτερη το ρήμα γιατί δεν είναι... ε, σημαίνει χάνω και χαλάω κιόλα, ε, συγχρόνω. Δεν έχει άλλο τύπο για το ένα και άλλο για το άλλο. Ένι χάνου. Ένι χάνου. Χάνου. χάνου θα πει χάνο. Εχάκα σου λέω το. Εχάκα το καμπζί, έχασα το παιδί. Και σημαίνει yeah. επίση το ένι χάνου σημαίνει και χαλάω. Ε... Ένι χάου τον κόσμο. Χαλάει τον κόσμο. Yeah. Ή... Είπες, ε... Ε... Να το πω τώρα σε άλλο. Με άλλο τύπο. Ε... Το νούντι πρόσεξε θα χάρε, ε, το το τη πρόσεξε θα το χάσεις το, το, το μολύβι σου ή θα το χάσεις το παιχνίδι σου θα νιχάρε θα το χάσεις επίσης μπορείς να πεις μέντα η πεσιπιο με αυτά που κάνεις θα νιχάρε το καπνίτι θα το χαλάσεις το παιδί σου ναι. όχι θα το χάσεις θα το χαλάσεις το παιδί σου Φε το κακομάθεις δηλαδή θα το κακομάθεις. Άρα από τα συμφραζόμενα. Τώρα ναι, ναι, ναι ναι όταν το δεις μέσα σε ένα κείμενο εννοείται ναι, από τα ναι, συμφραζόμενα. Κανένα, Εσύ που κανένα. μαθαίνεις τσακώνικα θα ξέρεις ότι άμα θε να πεις ε, θέλω αφή. να χαλάσω, έτζε, να... Το μα... έτζε το μαγαζί, πήγαινε στο μαγαζί ναι. να αντιχάει ένα τάλαρε, να σου ναι. χαλάσει ένα τάλιρο παράδειγμα. Έτσι πήγαινε το μαγαζί, έτζε το μαγαζί, να αντυχάει να σου χαλάσει ένα, τάλε, ένα τάλαρε, ένα τάλιρο να σου χαλάσει. Έλληνα, δηλαδή. Ναι, να να Στο κάνει για ναι, ανάπονα. Ναι, ναι. Και το άλλο ότι έχασα ε, ναι. στα χαρτιά, για περτό αυτό. Χάτε τα χαρτιά. Έχασε στα χαρτιά, στα χαρτιά. Το χαρτί σημαίνει και χαρτιά για βιβλία. Το χαρτί σημαίνει το βιβλίο και σημαίνει και το χαρτί. Οκ. Okay. Ε, και τα χαρτιά. Ε, τα χαρτιά, ναι, τα. Η τράπουλα. Yeah. Τέλο πάντων, ναι, τα χαρτιά, η τράπουλα. Ε τι άλλο να πούμε. Να πούμε ένα λεπτό. Μια και είδαμε τύπους στη μέση φωνή. Το ένικα σήμαινε. Ένικα σήμαινε είναι για το αγόρι. Ένικα σήμαινε είναι και για το παιδί. Για το ουδέτερο. Έτσι. Το, κατσού, το κατσούλι. συγνώμη Το γατάκι. Ένικα σήμενε Ταν το πεζούλι. Πάνω στο πεζούλι. Έτσι. Το καμπζί. Ένικα σήμαινε. Χάμου, το παιδί κάθεται κάτω. Έτσι, το φιλικό έτσι. είναι κασημένα. Κασημένα, έτσι. Λοιπόν, ε, αγουνέκα είναι κασημένα, τα αγωνίαση, κάθεται στη γωνιά τη, ξέρω, εγώ, είναι και μαγειρεύει. Στο πληθυντικό είναι, ενοί είμαι κασημένη, εμείς καθόμαστε, ε, για του άντρε, το ίδιο, οι, οι ατσίπι, οι άντρες είναι κασημένοι, οι γουνέτσε είναι κασημένοι, την ίδια κατάληξη, Συμπωκτικό. τα καμπζία, είναι κασίμενα, τα παιδιά κάθονται στο πληθυντικό. Τα καμπζία είναι ξήμενα, ναι, Θα τα δούμε, <σταν> εννοείται, παιδιά, με μια <σταν> μέρα και με μια ώρα Άρα δεν θα τα μάθουμε όλα. Απλά τώρα, επειδή έχουμε λίγο <σταν> χρόνο εδώ, <σταν> το, το κουβεντιάζουμε, το λέμε. Okay. Ε, εγώ μπορώ να ρωτήσω κάτι. Έχουμε, έχουμε μέση και παθητική φωνή ή έχουμε απλά μέση φωνή Μιατί και φωνή. όχι παθητική. Έχουμε, είναι άλλο πράγμα η μέση φωνή ναι. και άλλο η παθητική φωνή. Παράδειγμα Έτσι, παράδειγμα. Δηλαδή ακολουθούν το στήλ των αρχαίων ελληνικών. Ε, ναι και έχει και τύπους εκεί να δεις τι θα γίνει άμα πάμε, άμα πάμε στις παθητικές φωνές και πιάσουμε τώρα ορίστου. Τι σχέση ο, έχει ο, ο, η παθητική με τη μέση. Κοίταξε να δεις. Γιατί εγώ την ξέρω την ίδια. Βίποτε έχω κάνει μου. μέχρι τώρα. Το κύριος Γιάννης που μας τα λέει. Ε, νικασίμαι, δηλαδή, νε κάθομαι. Ναι, το κάθομαι, είναι μέση φωνή. Ε, Η παθητική είναι κοιμάμε, ας πούμε. Α, Και αυτό μέση φωνή είναι. Κοίτα τώρα που κόλλησε στο μυαλό μου να σου πω ένα παράδειγμα. Ε, πώς λέμε, έντενη, εν, έντε μεθιστέ. αυτό είναι μεθυσμένος. Ναι. Αυτό είναι ναι. παθητική φωνή. Όχι, <σάς> είναι μετοχή. <σάς> είναι μετοχή. Ναι, αλλά... Είναι, είναι παθητική φωνή, είναι, είναι είναι είναι είναι είναι ναι. ναι. Αλλά ναι. μεθυστέ είναι η μετοχή. Η... Στα τσακώνικα, όταν θέλουμε να πούμε εγώ είμαι μεθυσμένο, λέμε αιζουένι ε, μεθυστέ. Ε, Επίση μπορεί να πει και ζουένι έχουμε θιστέ. Εγώ έχω, έχω θήσει. Αυτό είναι ο παρακείμενο. Αυτό είναι ο παρακείμενο. Μπράβο, ε, ζουένι μεθυστέ. μεθυστέ. Εγώ έχω θήσει και ζουένι μεθυστέ είναι η παθητική φωνή. Εγώ είμαι μεθυσμένο. Ε, είναι ολοκληρωμένο. Όχι, τι να μα πει η γλωσσολόγο, αλλά, μας τώρα, αλλά τώρα. έχει. Η μέση φωνή με την παθητική. Ε, να πω την αλήθεια ότι καλά-καλά τη διαφορά τη. Αλλά νομίζω Μαι, ότι, εγώ... είναι ε, ναι. έχω, ότι είναι άλλο πράγμα η μέση φωνή και άλλο η παθητική. Αυτή την αίσθηση έχω ότι είναι άλλο πράγμα η μέση και άλλο η παθητική φωνή. Η μέση φωνή εγώ, δεν είναι μια αν... κατάσταση. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι Ματουλά, Εγώ αν μπορώ να το εξηγήσω ναι. γλωσσολογικά, α ναι, στην ναι, Ενέση. Στην μέση φωνή έχουμε το, την κατάληξη σε με, mm. σε, ας πούμε, mm. Mm. Ε, Στην mm. παθητική έχουμε το λεγόμενο θικ, ας πούμε λύθικα λέμε. Είναι αυτό το θικ, εμεί. στη γλωσσολογία ναι. το λέμε oh. παθητικό αυτό το oh, yeah. μόρφημα. Mm. Δεν ξέρω πολλά ρήματα μπορεί στα τσακόνικα να παρουσιάζουν αυτό το θε, α ας πούμε, ενδιάμεσα να δημιουργείται και να, ίσως να υπάρχει μια διαφοροποίηση, αλλά είναι κάτι... Πολύ ιδιαίτερο, να Είναι μια δικιά μου αυτή. Κάτσε να δω κάτι στα ρήματα, <laughs> να το δούμε... Πού είναι, είναι το... Λοιπόν... Είδε λέει... Ενινιφούμενε νίβομε, αόριστος εννήμα. Έχουνε την κατάληξη αυτή. Ενιχτενισκούμενε, εχτενίσμα Το ένεκα σήμενε... Πρόσεξα να δεις. Κάνει αόριστο εκατσάκα. Ναι. Εγώ κάθομαι, κάθισα, είναι κατσάκα Που αυτή η κατάληξη είναι η κατάληξη του ενεργητικού αορίστου. Ναι. Βλέπεις «ένι, έγκου, εζάκα», mm. ε, εθυλίκα «άγκα», «επεράκα», «ερέκα», «επέκα», «εμβάκα», «εφαΐκα». Η κατάληξη της ενεργητικής φωνής στον αόριστο είναι το «κα». «Οράκα», «εφαΐκα», «ερέκα», «επεράκα». Ενώ έχει πολλέ φωνέ. Όλα μερικά ρήματα τη μέση φωνή παίρνουνε αόριστο τη ενεργητικής. Ένικα, σήμαινε λέει κατσάκα. Ναι. Ε... Αυτόν όμω τη μέση φωνή τον αόριστο τον δανείζεται από την το αρχαία ελληνική τομα. Τον αόριστο. Αυτό που είπε το... Ε, Ένιχτενικούμενε, θυμάμαι, εθινήμα. Mm -hmm. Τα πιο θυνίδικα. πολλά είναι έτσι. Κι ε, κασίμεν. Και είναι άλλα ναι. πολλά. Ένι. Είναι... Ένι αφορίζομαι, αφοζίσμα ξέρω yeah. εγώ, αφορίστηκα. Ένι κουραστούμενε, κολλάζομαι. Να σα διακόψω λίγο. Εκολάσμα, κολάστηκα. Από τα αρχαία χρόνια που έκανα αγγλικά, μήπω είναι κάτι σαν τη διαφορά μεταξύ παρέμφατου και γερουντιού. Ότι κάτι συμβαίνει σε μένα, αλλά δεν συμμετέχω εγώ. Καμόσα Κοίτα, ναι, κα... Κοίτα Να, η ενεργητική ναι, φωνή, το η ενεργητική ναι, φωνή του... Αυτός μου έρθει τώρα. Ναι, μεταξύ παρεμφά και... και... Ναι. Δεν μπορεί, ε, κα... το κάθομαι, ε, παθαίνω κάτι εγώ, το χτενισκούμενε... Εγώ χτενίζομαι, εγώ χτενίζομαι. χτενίζω <σχελίδι> τον εαυτό μου. Ναι. <σχελίδι> <Με, σχελίδι> αυτός χτενίζεται. Στα Αγγλικά, Αγγλικά δεν έχει διαφορά το κουρεύομαι επειδή μου το κάνει άλλο ενώ. Το ναι. λέω ακουρεύομαι, αλλά το κάνει κάποιο άλλο. Ναι, έτσι ναι, ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Άρα και εδώ μέσα με την παθητική αυτό θα έχει. Εγώ, χτενίζομαι, κάνω... εγώ, εγώ χτενίζομαι, εγώ χτενίζω τον εαυτό μου, έτσι. Ναι, ναι. Ε... Το κάθομαι όμω. Περίμενε, ναι. θέλω να ναι. πω ότι το παιδί χτενίστηκε από τη γιαγιά. Εκεί μετά μπλέκονται, αλλάζει το. Ναι, το παιδί, είναι. Δεν παίζουμε σε πω τέτοια τώρα. Αλλά μην το... το λέμε, συγγνώμη στα ελληνικά, λέμε το παιδί το χτένισε η γιαγιά. Ε ναι. Η γιαγιά χτένισε το παιδί. Το παιδί χτενίστηκε ναι, από τη γιαγιά. Όχι, ναι. όχι, δεν το λέμε έτσι όμως. Ε, ε, δεν ναι. το λέμε. Έχουμε α, λέξεις δεν όπως λέμε. για να πούμε, έχουμε λέξεις ε, για να πούμε. Εμείς στο Πανεπιστήμιο το λέγαμε αυτό, παθητι... ε, με συμφωνή, με παθητική διάθεση. Δηλαδή. Α, αυτό, ναι, ακριβώς. μπράβο. Κάποιος μπράβο, άλλος ναι. κάνει την ενέργεια, έτσι ο, το ο, λέγαμε α πούμε. Αυτό που λέω εγώ στα αγγλικά, ότι... Yeah, yeah, ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πρόσεξε, παράδειγμα, ε, λέμε στα τσακόνικα, «Εζου ένιου κουμένα, εγώ λούζομαι». Ωραία, «Εζου ένιου κουμένα, εγώ λούζομαι». Όταν yeah. θέλουμε να πούμε «λούστικα», είναι «αούμα», «λούστικα». «Αούμα», βλέπεις, έχει την κατάληξη το «μα», αυτό, «εγώ λούστικα». Άρα, άρα συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει, ε, ναι. Με την λούστικα, Βέβαια. ναι, «αούμα ε, okay. Θα τα δούμε. Στε... Βοηθάνε και άλλε γλώσσε να ξέρει. Γαλλική γλώσσα. Γιατί σίγουρα. Τα, πάνω στα αρχαία που στηρίζονται και οι ξένε γλώσσε κάπου εκεί στηρίζονται. Κυρία Ελένη, σα ευχαριστώ πολύ. Να μα το πει τα τσακώνικα. Να ε, μα το πει. Θα ε, αισθάνομαι πολλέ φορέ χέρι ελληπή. Αλλά εντάξει, το παλεύω. Στα τη να μάθει. <συγελιά> Λοιπόν, πώς θα πεις το ευχαριστώ πολύ στα τσακόνικα τώρα, στρατηγούλα. Ωραία. Είνη <laughs> ευχαριστούντα... Ευχαριστούα... ευχαριστούα... Ευχαριστούα Πάσου. Πάσου. Πάσου. πάσου. πάσου. ποιο... Πάσου είναι... Πόλα, Ευχαριστώ πολύ. Όχι, ευχαριστούα Α. Πάσου. Κοίταξε να δεις, το... Το πρασμού το, ξέρω. το Πάσου είναι το... Όλους. Το... Όλος, Κοίτα, λέει, πρεσού είναι το επίθετο πολύς. Mm. Ενώ το, το πολύ, αυτό ευχαριστώ πολύ, είναι το επίρημα. Mm. Το, το πρεσού είναι το επίθετο πωλής, πολύ. Χρόνια πολλά, πολλά. Είναι Χρόνου πάση. Χρόνου πάση. Χρόνια αυτό πολλά. βγαίνει από το αρχαίο τη πάση. Mm. Είναι ειδωτική. η δοτική, αρχ... ε, τώρα δεν υπάρχει δοτική ναι, ναι. πτώση. Ναι, τη ναι. πάση, ναι. ναι. ο μικρόν ναι. και έμεινε ναι, χρόνου, ναι. χρόνου πάση. Δηλαδή χρόνια, χρόνια πολλά σε όλους κατά κάποιο τρόπο. Ε, το... ε, εγώ πατλού μου και να το έχω διαβάσει ευχαριστού σε πρεσού λέγεται το, το ευχαριστώ ευχαριστού πολύ. Ευχαριστού πρεσού. Ε. Ε, έχουμε πει δεν θα παίρνουμε τίποτα λάθο, όπως και να το, το έτσι λάθος, μπράβο. Κύριε Τσαγκούρης που λέγει Δεν παίρνουμε τίποτα ότι... λάθο, όπως το ακούμε από οποιονδήποτε είναι λοιπόν, σωστό. Λοιπόν, πρόσεξα να δεις. Είναι ότι αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά από τόπο σε τόπο δηλαδή εδώ. Έτσι μια... ήταν Έτσι ε, Παραμονέ. Και... Ξέρετε ότι και από τις παραμονές του Πάσχα πετάνε αερόστατα εδώ στο Λεωνίδιο. Mm -hmm. Λοιπόν, οπότε πήγαινα εγώ με το γιο μου και του λέω ξήκα τα αερόστατα τον ουρανέ, κοίτα τα αερόστατα στον ουρανέ, κοίτανε πίσω μου μία γιαγιά ηλικία 75 και λέει πάσα, πάσα αερόστατα, πολλά, πολλά. Mm -hmm. Ενώ αν πήγαινα, ξέρω Άρα εγώ στο μέλλον, αν πήγαινα στο μέλλον θα είχανε πρεσά. Το πρεσού είναι από τη λέξη «περισός», ο περίσιος. Περιώ, Αυτός που περίω, περισσεύει ναι. και είναι ναι. πολύ τέλο πάντων. Αυτός ο περισσεύει, ναι. ο Περισσός, ναι. ο Πολύς. Ενώ το μπορεί να είναι όλα. Ενώ το Πάσου είναι το, το επίρρημα Πολύ. Ναι. Λέμε, είμαι πολύ καλά, ναι. ε, ζω ένι Πάσουκα. Ναι. Αλλά το έχω ακούσει, και ζω ένι Το έχω ακούσει, δηλαδή έχω ναι, ακούσει ναι. και τι δύο. Αλλά όλα είναι σωστά. Έχω σωστά. ακούσει και τι ναι, δύο εκλογές. Για, δύο, για δύο, το πεις δεν το έσικα. Είναι η πρεσούκα. Είναι, είναι πολύ καλά. Η... Η... Η ότι... Τι είπε τις άποψεις στις Μαντούλες, εννοείται. Τίποτα δεν είναι λάθος αυτή τη γλώσσα. Α, δεν είναι λάθος. Ναι, ναι, είναι ναι, ναι. καλό να δεχόμαστε όμως ότι τίποτα δεν είναι λάθος, γιατί το κάθε χωριό το λέει διαφορετικά. Έτσι, έτσι. Δεν λέξη... να λέμε ότι είναι λάθος έτσι και να το λέμε μόνο... Έχω ακούσει τη λέξη Παναθούρζη. Παναϊθούρη. Mm. Ναι. Δηλαδή που είναι το, το παράθυρο. Α, έχω ακούσει και παναιφούρι και πάνα η φούρη. Τη λέξη Ριάκη. Ριάκη που Την έχω ακούσει με τρει εκδοχέ. Τη λέξη ριάκι. Η λέξη ριάκι, άμα την ακούσει από γυναίκα, θα ακούσεις τη λέξη ζάτσι. Ναι. Που λένε το ρότο, λένε ζήτα. Ναι. Και ριάτσι, άμα την ακούσεις από γυναίκα. Α, Άντρα. και μια τρίτη, δεν τη θυμάμαι. Ριάκι, ζάτσι και ριάτσι. Ε, Τρεις φορές. Λάζει. Από άντρα αλλιώ, από γυναίκα αλλιώ, όπως και το παζίου, που λέμε. Το παζίου, εντάξει. Που δεν είναι... είναι λάθος, το παζίου, να το Άντως, λες ούτε, ε, ούτε ε, παρύου. Ε, το παράθυρο το έχω ακούσει μόνο πανεθύρζη. Πανα... Πα... παναθύρι εγώ το ξέρω. <laughs> εσύ πώς το, πώς το λες εσύ? Εγώ. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι. Πανεθύρζη. Μήπως εσείς okay. στο, ιδίωμα, στο ιδίωμα το δικό σας το λέτε διαφορετικά, γιατί έχετε πολλές διαφορετικές λέξεις; Ε, εντάξει, <σορίζει> σου είπα, <σορίζει> ναι. δεν είναι, είναι καθαρά θέμα τόπου και... Και <σορίζει> μια λεξίδα που πες, φάλλη. Δεν το ξέρουμε. <σορίζει> <σορίζει> Βόρειο ιδίωμα. <σορίζει> <σορίζει> Βόρειο ιδίωμα. Η, η στρατιβούλα θα μάθει το νότιο. Έχω να δηλώσω έντονη διαμαρτυρία για τον κύριο που πηγαίνουν να έρχεται από που μου παίρνει όλη τη συγκέντρωση και δεν μπορώ να διδαχθώ. Να, άκουτα, Ιωάννη. Συγγνώμη, Ιωάννη, άκουτα. πώς μα το ότι. Μα γνωστοποίησε ότι είσαι από αλλού, δεν είσαι από το νότιο ιδίωμα. για το ότι θα φανώ και θα πω ότι ο Ενιβάνου τα νουράσι, τα Ο βελζεβούλ. Ναι. Ενιβάνα Ενιβάνου τα νουράδι, τα νουράσι. Ναι. τα ο βελζεβούλ. Το καταλάβατε; τι βάλει ο, ο τριτσέρι, μορή. ο τριτσέρι, yeah. ο <laughs> τον λένε και σκατογέννη, που έχει τα σκατισια γέννια, ξέρω yeah. δεύτε, δηλαδή έχει πολλές, oh, ο, τριτσέρι, yeah. ο, τριτσέρι, ο τριτσέρι, ο τριτσέρι, ο τρικέρατος, ο τάτσα από όρεγη, ο έξω ο Βελζεβούλ, για το Βελζεβούλ λέμε, ο Βελζεβούλ, <laughs> ο Βελζεβούλ <laughs> έχει πολλά τέτοια. Να μην τα μπερδεύουμε επειδή εντάξει τόση ώρα βλαιολόγοι, βιλαιολόγοι από εδώ, βλαιολόγοι από εκεί, οι την άλλη. Ο Βαλτζεβού και ο Λεβιάθρο είναι ή του όταν τα παιδιά δεν μπερδεύετε. Εντάξει. Δεν μπερδεύετε. Δεν μπερδεύετε. Δεν μπερδεύετε. Ωχ. Και μετά θα πλέξουμε ανάλογα με τον πολιτισμό ότι προσωπεί ο καθένα. Καλά Τώρα μου γιατί θέλω να πω πω άμα να πούνε ε, εξ αποδό... στο, στον έξω από εδώ τέλο ναι. πάντων λένε κατά να Ναζάρε στο Ισραήλ να πας δηλαδή να, το είχαν, ναι. έτσι, επειδή είχαν, ναι, ήταν πολύ μακριά γενικά, γενικά όχι μόνο εδώ όχι μόνο εδώ γενικά υπήρχε μία στην Αρκαδία με πάρα πολλά χρήματα ήταν πολύ πλούσιοι ε, γι' αυτό και η και λέγανε θα σε πάρει ο και θα σε βάλει μέσα ένα βαρέλι με καρδιά το... Κοιλά είσαι επίσης κάτι φώτρα, είχαν εμερήσει κάτι των εφραίων. είχανε ανεπτυγμένο το αίσθημα. Τι είναι αυτό το δικό μου, έλεος πια. Έλεος, πού είναι, πού το έχω αφήσει. Ματουλά εκεί, στο καφέ τσαντάκι, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, Ματουλά. Καλή δεν Με μας αφήνουνε. Περιμένουμε το το άλλο, ναι. Ε, δηλαδή είχαμε είχαμε δει, και όταν είχαμε. Άντεξε εδώ στο Πού? Είχαμε Εβραίου στην περιοχή, Έμπορου Όχι στην περιοχή, στην Τρίπολη πάρα Πάρα είχε τεράστια Εβραήλια στην ήταν η δεύτερη συνοικία στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη. το κείμενο και Α πούμε οι Βαλαπίνοι ήταν πιο τα Θεσσαλονίκη. Στην Τρίπολη ήταν και η, λοιπόν. η μεγαλύτερη, γι' αυτό και η Τρίπολη είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που στο ισόγγιο της Ευρωπαϊκής της, της Τρίπολης υπάρχουν μάζια. Δηλαδή από κάτω yeah. από εκκλησία, γιατί yeah. δεν ήταν κανένα, κανένα όριο θρησκευτικό όπως και η οι, οι υπόλοιποι. Βρίσεις, δηλαδή έχω εγώ γραπτά να σου στείλω αν θέλεις, από mm -hmm. προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων εκεί που δεχόντουσαν πάρα πολύ εύκολα τους Ισραηλίτες ε, και το θρησκευμά τους γιατί ήταν πολύ ανεξίδρισκη η Τρίπολη δεν είχαν mm. τέτοια πολλή Τι, Τι λέτε, ε, Καλά. Γι, γι' αυτό και πώς το λέτε. Πάντω τους λέω ε... yeah. εδώ να ξέρει, τους λέγανε για χουντίδε, εβραίους δηλαδή. Mm. Γιατί 10 10 Εβραίοι <ΣΣΣΣ> λέει κάνουν ένα τσάκονα. Τι λες Δεν το ξέρεις, τους του Δεν είναι κακό αυτό. τους λέγανε για χουντίδε, εβραίους δηλαδή. Τι γιατί 10 Εβραίοι κάνουν ένα τσάκωνα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη ε, ευδοκίμηση πολύ η αργυροφορία στην Αρκασία γενικώ. Γιατί οι Εβραίοι λόγω του ότι ήταν μεταφερόμενοι πλημμύροι προτιμούσαν την περιουσία της να την κάνουν ή αργυρό ή χρυσό. Τέλο πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν... Πρεσούκα! Ενυπρέκουτα να κλείσω με ένα ρηκαμψία. Μα... Μα... Μα... ναι. καλά, ναι. Να Μα... κλείσω. Το... Θα σαλίω με Μα... Μα... τα, τα νάβα δημά. Λοιπόν, τα νάβα δημόσια. Λοιπόν και για του δύο. Θα σα κάνω εγγραφή και στο άλλο επίπεδο. Επειδή είστε η Στρατηγόλα, είτε ότι ζωήστε και δικιά και ρήματα. οπότε να βλέπετε και τι ασκήσει τι προηγούμενε. Αμάνε Αυτό το κουφάκι, αυτό και μετακράτησε, έμεση πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια. Καλωσέ! Καλωσέ! Σε αυτήν την εδώ πρέπει να γίνουν κάποιε αλλαγέ. Πώ θα γίνει τώρα. Α, εντάξει. Στο τέλο και του επόμενου μάθημα. Λοιπόν, απλά έχετε στο μυαλό σου ότι θα έχετε δικαίωμα να βλέπετε και το άλλο επίπεδο εσεί. Ναι, ναι, ναι, Οκ. Φαπότε συνθέστε και κάνετε όμως, ασκήσεις, 75 τα πρώτα. Την άσκηση αυτή <σχ ασκή> να την κάνουμε μέχρι την επόμενη τρίτη; Τι βενίζουμε αυτή κιότι κιτι βλέπεις, έτσι; Ε, τα... ε, ε ναι... όχι <σχ> ακόμα, θα τη βλέπεις σε καμιά ώρα. Εντάξει. Καλά, ναι, εντάξει, Ενώτε. να μας ανεβάσετε, αν μπορείτε και το λεξιλόγιο. Αυτό. όλα. Όλα πρέπει και τι σας Όλα. Ε, δικάγες ασκή... να τα κόψω. Λοιπόν. Περιμένω τον Αλατομπούρεκο, Σουγουλά! Τι και Τα το καλά να σου το όνομά Α, γιορτάζεις και εσύ αύριο! Σε τη Γουλά, καλακτομπούρεκο περιμένουμε. Τι! Καλακτομπούρεκο περιμένουμε, φιλιά πολλά! γεια σας πολλά! Γεια σας, γεια Γεια γεια